δημοσιοποιώντας τα εκάστοτε στοιχεία για την αγορά χαλκού. Θεώρησα εξ αρχής ότι έπρεπε η εκάστοτε μορφή της δημοσιοποίησης να ανταποκρίνεται στη σύνολη συνθήκη ακρόασης, αλλά και τροποποίησης της ίδιας της αγοράς χαλκού. Για να καθίστατε αυτό εμφανές όπως εξήγησα και στην προηγούμενη εκπομπή, μου φάνηκε σκόπιμο κάθε τόσο να διακόπτω τη ροή και να προβαίνω σε ένα είδος δημόσιου αυτοελέγχου ώστε να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να κρατήσουμε. Δεδομένου ότι σκοπεύω από την επόμενη εβδομάδα να εκτελέσω ένα είδο πειράματος θα δούμε περί ως πρόκειται σκέφτηκα στην προηγούμενη εκπομπή να ανασυγκροτήσω αυτό το είδο δημοσίων αυτοελέγχων που αφορούσε την πρώτη δέσμη εκπομπών. Για τον ίδιο λόγο σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε το σκεπτικό το οποίο ευθύς εξ αρχής Υποστήριξε τη δημοσιοποίηση μιας δεύτερης δέσμης, η οποία ξεκίνησε το 2011. Η πρώτη δέσμη στοιχείων για την αγορά χαλκού δημοσιοποιήθηκε από τα τέλη του 2003 ως τις αρχές του 2007. Ενώ δηλαδή στο κοινωνικό υπέδαφος συγκεντρώνονταν, συνδυάζονταν και έτειναν προς την κρίσιμη μάζα τους άλλα στοιχεία, το σύνολο των οποίων αποτελεί την τελική πράξη ενός αργός δράματο, δράματος. Ενώ προετοιμαζόταν μια αλλαγή παραδείγματος, όπως θα έλεγε ο Τόμας Κούν, η ορατή όψη της οποίας είναι η οικονομική καταστροφή της χώρας και η κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα, των συνθήκων που προποθέταμε ακλόνητες. Από τη δημοκρατία ίσως να έχει απομίνει το φαντασμά τη. Η εθνική κυριαρχία είναι σκιώδης και τα δικαιώματα του πολίτη ανάμνηση που σε λίγο ενδέχεται να εξαλειφθεί. Πάρα πολλά θυμίζουν τη βραχύβια δημοκρατία της Βαϊμάρης αλλά μόνον όσον αφορά τη ζωφερή όψη τη. Το γενικό μουδιασμα παραλύει την αλλή και καμιά άνθιση των τεχνών ή της έλογης εναντίωσης δεν παρατηρείται οπουδήποτε. Οι τυφλές, διάσπαρτες κοινωνικές αντιδράσεις, θυμίζουν μάλλον σπασμούς, μια και καλούνται να καλύψουν το πελώριο κενό που αφήνει η κατάρρευση των θεσμών της νεωτερικότητα του θεσμού του πολιτικού κόμματος, μεταξύ άλλων, και το πιθανότερο είναι πω περιέχουν μια πηξίδα στραμμένη προς τον ακροδεξίο πόλο. Ο σαρώνει και εμπεδώνεται. Και δεν πάει καιρό, που από τις σελίδες της τρισένδοξης ιστορίας μας, στο όνομα της οποίας ασκείται, διαγράφει και το κυλόνιον Άγος, μια και σχεδόν όλοι και στεντορίως, ζητήσαμε να λιντσαριστούν οι κέτες σε άσυλο. Όλο ένα περισσότεροι συμπολίτε μας πεινάνε ή κοιμούνται σε παγκάκια και εισόδους πολυκατοικιών, όλο ένα περισσότεροι τρώνε σε συσίτια ή και σκουπίδια, και οι υπόλοιποι φορτώνουν τη γενική αποπτώχευση, δυνάμει θύματα τη οποίας είμαστε όλοι, στους κολασμένους της γης. Σε συνανθρώπους που μοιάζει να διαφέρουν στο χρώμα ή στη θρησκεία, αλλά στην πραγματικότητα διαφέρουν ως προς το ότι αυτοί οι ήδη σήμερα, όπως αύριο και όλοι εμείς, έχουν να χάσουν μόνο τις αλυσίδες τους. Οι πιο μαύρε σελίδε του Χόμπι για τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, για μια ζωή ενδέη, βρώμικη και φτηνή, μοιάζουν με ρεπορτάζ που άρχισε μόλις τώρα να εκτελήσεται. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι είναι σελίδες αποσπασμένες από τη βίβλο του lifestyle. Η ψευδαισθητική εκείνη γυαλάδα, η, η από κινησμό και απάρνηση της αλληλεγγύης, κυοφόρησε τη σημερινή βαρβαρότητα. τη δική μου ευτελή μικροκλίμακα, αυτό το τσουνάμι μέσα σε ένα ποτήρι νερό, οι αλλαγές είναι δυνατόν να συνοψιστούν στο γεγονός ότι επανέρχομαι για να δημοσιοποιήσω μια δεύτερη δέσμη στοιχείων. Ολοκληρώνοντας πρόωρα τη δημοσιοποίηση της πρώτης δέσμης, που απέμεινε ως εκ λυψή είχα υποστηρίξει ότι από ένα σημείο και πέρα είναι δυνατόν να κάνεις πράγματι ό,τι μπορείς και κάποιοι να ανταποκρίνονται κιόλα. Κι όμως, να αισθάνεσαι υποχρεωμένος να παρατήσεις την προσπάθεια, γιατί απλούστατα, αν τη θα ήταν σαν να προσυπογράφεις τη γενική πια απαξίωση, όχι της δικής σου δουλειάς, αλλά της συνθήκης στην οποία η δουλειά σου εγγράφεται ή των προϋποθέσεων, δίχως τις οποίες η δουλειά σου μενεί ηθικά μετέωρη. Υπάρχει ένα γενικό όριο, που μόνο αν ισχύει γενικά, ισχύει και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Ένα όριο αξιοπρέπεια. Μπορεί να σε αφήνουν ειδικά εσένα και κατ' εξαίρεση ήσυχο να κάνει τη δουλειά σου, αλλά νιώθει σαν να σε άφησαν να κρατάς ένα υποτιμημένο νόμισμα. Θα ξανακέρδιζε ίσως την αξία του, αν το επιστρέφαμε στον Κισε όλη και γέρο. Είχα υποστηρίξει επίση, αξιοποιώντα ένα μεταφορικό σχήμα του Παζολίνη, ότι οι δεν υπάρχουν πια πουθενά. Η εποχή του παρήλθε αμετάκλητα, αυτή τη στιγμή σπάψαμε να ένα ηθικό στη βάση του, πολιτικότατο στην ουσία του, σύστημα αξιολόγησης της καλλιτεχνική εργασίας. Που κι αυτό, όπως κάθε αλήθεια, μπορεί, ίσως μάλιστα είναι στη φύση του, να παραμένει ανέβρετο, ή έστω υποδιαρκή αίρεση. Θα χάναμε όμως τα πάντα, αν υποθέταμε ότι δεν υπάρχει και αν πάβαμε να το αναζητούμε ανυποχώρητα. Εφόσον πάψουμε, η νεκρόσιμη καμπάνα έχει ηχήσει ακόμη και αν ο ήχο τη δεν έφτασε στα δικά μας αυτιά. Το να συνεχίσουμε να θορυβούμε για να τον συγκαλύψουμε και να κερδίσουμε χρόνο, είναι και γελίο και παρεξηγήσιμο. Προτιμότερο και επικότερο φαίνεται το να πάψουμε να μιλάμε για να ακούστε η βοή των πλησιαζών των γεγονότων. Αλλά, όπως χλέβαζα ήδη τότε τον εαυτό μου και τις διακήρυξεις του, κάτι τέτοιο δεν είναι καν επικό. Το έπος της πηγολαμπίδας είναι επίλιο. και επιπλέον ακόμη και οι φανατικοί Αλεξανδρινοί θα το έβρισκαν παρατραβηγμένο. Θα ήταν ωραίο να μπορούσα να πω ότι δευτέρα σκέψης, σοφωτέρα της πρώτης εξορισμού, όπως ξέρουμε, μου υπέδειξε να επανέλθω παρόλα αυτά. Θα ήταν ακόμη ωραίότερο, αν εκδευτέρου σκεπτόμενος, είχα βρει τρόπο να απαντήσω κι εγώ στο ερώτημα που έθεσε ο Μπρέχτ καταφατικά. Την εποχή της φρίκης θα τραγουδάμε ακόμη? Ναι, θα τραγουδάμε. Το τραγούδι της φρίκης. Όμω η δεύτερη σκέψη μου συμπίπτει δυστυχώ με την πρώτη και απλώ συμποσούται τώρα στο όχι εκείνο που πρόφερε μετά επτά έτη, νομίζω και αφού επί όλα αυτά τα έτη είχε προσφέρει σιωπηλός τι υπηρεσίε του ο κύριο Κόινερ στη γνωστή ιστοριούλη του Μπρέχτ. Με την ανάγκη δεν παίζουμε και η αγαθή αναμφίβολα τύχη προαπαιτεί να εγκαταλειφθεί το Αλεξανδρινό Επίλιο, ακόμη και αυτό και να το αντικαταστήσει το του Παλαβά του φτωχοπρόδρομου, του Τσέκο Θα αφιερώσω κάποια στιγμή στον καθένα τους μία εκπομπή, σαν να κύλησαν ηλικιοδόσιοι αιώνε. Ο πρόσφατος σεισμός στην Ιαπωνία, που ενδέχεται να είναι η αρχή του τέλους μας, μετακίνησε, λένε, τον άξονα της γης κατά 10 εκατοστά. καθόμιο τρόπο, μετατίθεται και το όριο αξιοπρέπειας. Λένε πως ο άξονας της γης θα επανέλθει σταδιακά, αλλά εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε Μπορώ μόνο να δώσω στον εαυτό μου και στη δουλειά μου το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Η πιθανότητα να επανέρχεται πόντο τον πόντο άξονα αν κάνεις τη δουλειά σου σωστά, ενδέχεται να μην είναι μηδενική. Και ενδέχεται, αν και το θεωρώ ελάχιστα πιθανό, να υπάρχει ακόμη τρόπος να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και να έχει και αντίκρισμα. Και ποιο ξέρει, μπορεί, αν επιμείνει γιατί δεν μπορεί να κάνεις κι αλλιώ να αποκτά κάποια στιγμή και η αυταπάτη σαν τις ιδέες ηλική δύναμη και τότε βέβαια πάβει να είναι αυταπάτη. Προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου σωστά, θα πρέπει και αυτή η προπόθεση είναι αναγκαία, μόλον ότι μάλλον όχι και ικανή. Η δεύτερη δέσμη στοιχείων για την μετασχηματισμένη και αυτήν αγορά του χαλκού να αποκαλύπτει δια τη δομή και τη θεματική της... τον τίτλο τη, που κατά το υπόδειγμα του Δουμά, θα μου άρεσε να είναι απλώ μετά 20 έτη. Και αυτό μόνο και μόνο για να μην υπερβάλλουμε. Στην κρισιμότερη σελίδα εκείνου του sequel. Μια αστραπή φωτίζει το συσκοτισμένο τοπίο και επιτρέπει στους τέσσερις πάλεποτε αχώρις τους φίλους σωματοφύλακες να δουν έκπληκτοι ότι διασταυρώνουν μεταξύ τους τα ξύφι. Αυτή η ακούσια παροδία του διαφωτισμού θα μπορούσε να είναι κάλιστα ο καμβάς της εργασίας που εφεξής θα εκθέσω για να κρυθεί. Αλλά οφείλω πρώτα να δω, να ελέγχω καθοδόν εννοώ τι πρέπει να αλλάξει και τη δεν απέφυγαν να αλλάξει, μόλον ότι πρέπει να θεωρείται εξορισμό απαράλλακτο. Οφείλω προπάντων να δω κατά πόσον, με όλες τις αλλαγέ που θα επιφέρω ή δεν αποφεύχθηκαν, θα μπορώ ακόμη, όταν θα έχω δημοσιοποιήσει πια τα καινούργια στοιχεία, να πω, δανειζόμενο την έξοχη διατύπωση του Βιντγενστάιν, ότι αν οι παρατηρήσει μου δεν έχουν πάνω του καμιά σφραγίδα που να τις κάνει να ξεχωρίζουν για δικέ μου, δεν έχω την πρόθεση να προβάλω περαιτέρω αξίωση να θεωρηθούν ιδιοκτησία μου. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης. Από την επόμενη εβδομάδα και για τρεις εβδομάδες κάθε μέρα πλήν Σαββάτου και Κυριακής τα στοιχεία για την αγορά χαλκού παρουσιάζουν τη μετεστραμμένη αισθηματική ιστορία «Πικρή μικρή μου αγάπη» Από την επόμενη εβδομάδα και για τρεις εβδομάδες κάθε μέρα πλήν Σαββάτου και Κυριακής Πεςτε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν